Καλή σήμερα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Άρτα στους 101,5 Στον τοίχο θα είμαστε παρεούλα σήμερα Να ρίξουμε καμιά κουντουλιά, να συνέρθουμε Μπάς και κουνηθεί τίποτε Κυρία μου και κυρία μου Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2681 4060 αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση, εδώ είμαι θα. Hey, hey, hey, κυρία μου και κυρία μου Καλημέρα στην Κοζάνη, καλημέρα στην Κύπρο Ράδιο ΑΕΤΟΣ και ΑΡΤΕΦΕΜΑ να μεταδίδουν Και Κώστας Γκιόνις και Νίκος του Την Κύπρο Τι έγινε Κώστα Πώς έκανες παρέλαση, ντύθηκες τσολιαδάκι Στην Κοζάνη και έκανες παρέλαση Κυρίες μου και κύριοι καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου <Κι> Και μετά της χθεσινάς εορτάς όπου σύσομος η Ελλάς ετσιρνίασε <Κι> <Κι> Ιδιωτικές πάντως ποιος θα το έλεγε ρε παβούλια θα σου κάνανε και ιδιωτικές παρελάσεις εκτός των άλλων δηλαδή Πριβέ, οι παρελάσει είναι πριβέ. Τέλο πάντων, έτσι αποφάσισαν. Ε, πριν περάσουμε να αγελάσουμε λίγο με του σωτήρε, δεν γίνεται να μην γελάσει. Ε, το μόνο που μένει από τη χθεσινή μέρα είναι το μήνυμα του σωτήρη του Στράλι του πιλότου της ομάδας ζέψ της ε, αεροπορίας μας όπου μας είπε από τον αέρα η ελληνική ομάδα αεροπορικών επιδείξεων έφηδε σε όλους τους Έλληνες χρόνια πολλά και σας καλεί για μία ακόμη φορά σηκώστε το κεφάλι ψηλά και το σήκωσαν όλοι οι το κεφάλι ψηλά το σήκωσαν για να σε δούνε. κατάλαβες γιατί το σήκωσαν διότι στο είπε καθαρά ο Λοβέρδος. Ότι ε, αν ε, θέλετε να βγουν τα κάγκελα, να μα σέβεστε, να κάθεστε προσοχή, κλαρίνο ρε παιδί μου, γιατί εμείς είμαστε οι σωτήρες. Είπαν κι άλλα διάφορα. Διότι οι, οι, αυτές οι ιστορίες όταν στείνονται μπροστά στην κάμερα αυτά τα τα, τα, τα, τα. τα πανέξυπνα δίποδα, είναι η χαρά του σχολιαστή. Δεν μιλάμε τώρα για του τοπικού των περιοχών. Άσε, εκεί πέφτει μεγάλο πανηγύρι Μ' που κάνουν και στα Υπουργεία Παιδεία ε, πιστοποίηση ελληνικής γλώσσας Ναι, παρακαλώ Είλω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Α, αυτό, αυτό δεν το είδα, το χασα μου. Ναι, ναι ναι Το χασα, είχα κάτι εργασίες πέσα, Ναι. Ναι, σωστά, ναι. Α, θα τα βρω στο ναι Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά, φίλε. Μου λέει ένα φίλο εδώ, αν μου λέει, ε, Εκείνο το οποίο μου λέει ήταν τρέλα Ήταν οι σχολιασμοί των ε, τηλεοπτικών ε, Κολοκάναλων Για τις ξανθές, τις δίμετρες Τις ξεκο, ξεβράκοντες Οι οποίες παρέλαβαν χθες <Το Δεν το είδα σου λέω δεν, δεν το πρόλαβα Από αυτό το θέμα <Το δεν, το, δε, δεν το πρόλαβα διότι έτσι είναι Αυτή είναι ρε παιδί μου Είπαμε είναι μια Ελλάδα την οποία τη δημιουργήσαν Ακριβώς τα μέτρα του <Το Μια εύπεπτη Ελλάδα Μια εύπεπτη Ελλάδα με όλα αυτά τα κόλπα να πούμε και εντάξει, τι, τι να κάνανε, ρε φίλε, τι να σχολιάζανε. Τι ήθελε ακριβώ να σχολιάζανε αφού ρίξανε τα πατριωτικά του, Αυτοί πεθάναν για μα. Ωγειρε, <Ρι> <Ρι> μάπα, δεν πέθανε κανένα για σένα. Για την πάρτη του πεθάνανε. Για την πάρτη του τότε, για την κατάσταση τότε πεθάνανε. Για σένα δεν πέθανε κανένα. Εσύ πέθανε από την ώρα που γεννήθηκε με το μυαλό που κουβαλά. Λοιπόν, τέλο πάντων, κι άλλα τέτοια ωραία έγιναν χθε. Παρακαλώ. Καλημέρα! Καλημέρα σας! Αχα! Αχα! Γιατί ο κύριος Μπουμπούκος οργίστηκε! Α, εσείς οργιστήκατε! Γιατί! Ναι! Ναι, έτσι είπε ο Μπουμπούκος, θα σας απαντήσω εγώ τώρα, ναι, είναι χιλιάδες κυρία μου, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια, πολύ πάρα πολύ, όλοι με, με καμάρι η πατριωτική δεξιά το, το, το, του Μπουμπούκους στηρίζει. Παρακαλώ Για να... Όπως είπε ο Λοβέρτος Γιατί δεν του σέβεστε Ναι Καλή σου μέρα κυρία μου Καλημέρα Εδώ μια κυρία λέει Να σου το κάτω τώρα κυρία μου Κάθεσε πρωί που λέει Βλέπει ένα κανάλι για ε και μιλάει ο Μπουμπούκος και είπε ο Μπουμπούκος Λέει ότι ε, τα φάγαμε τα λεφτά οι Έλληνες Κυρία μου καταρχάς Οι Έλληνες είναι πολλών ειδών Είναι οι Έλληνες Μπουμπούκοι Παρακαλώ Μπορείτε <Συριακά> <Συριακά> Ναι εντάξει Τώρα εντάξει, μισό λεπτό παιδιά, ένα ένα. Η κυρία λοιπόν, η πριν που πήρε τηλέφωνο, βλέπει, καταρχάς κυρία μου, είναι δυνατόν να κάθεστε να βλέπετε το, το επ, κανάλι ε, πραγματικά δεν γνωρίζω, όπου μιλάει κιόλας ο μπουμπούκος και λέει ότι τα λεφτά τα φάγαμε οι Έλληνες. Σας απαντάω εγώ λοιπόν για να μην, επειδή μου είπατε ότι εξοργιστήκατε. Οι Έλληνε, είναι πολλών ειδών, οι φέροντες, ταυτότητα, ε, τέλος πάντων ε, Και εθνικότητα Πες την όπως θέλεις στα χαρτιά Είναι οι Έλληνες Μπουμπούκοι Είναι οι Έλληνες Παπαντρέιδες Είναι οι Έλληνες Καραμανλίδες Είναι οι Έλληνες ε, ό,τι θέλεις Ό,τι θέλεις είναι η, η κατάσταση έφτασε σε τέτοιο σημείο Που να έχουμε διάφορες ράτσες Ελλήνων Τι θα σου πει ο Μπουμπούκος Αγαπημένη μου κυρία αυτή τη στιγμή ο Μπουμπούκος για να υπηρετήσει το σύστημα το οποίο τον έβαλε εκεί είναι ένας γερμανοτσολιάς κανονικός Όπως ήταν οι κουκουλοφόροι στην κατοχή, όπως ήταν οι τσάμιδες στην Αλμανία με τους Γερμανούς Όπως ήταν οι ταγματασφαλίτες, αυτός είναι Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ένας ο Μπουμπούκος που κάνει και λέει αυτά Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι οπαδοί Μπουμπουκιάδας Τι συγχίζεστε λοιπόν, μη συγχίζεστε Μη συγχίζεστε καθόλου διότι ο πόλεμος στην Ελλάδα δεν τέλειωσε το 45 Δεν τέλειωσε το 45 ο πόλεμος Δεν ξέρω αν με συλλείβεται Με συλλείβεται. Λοιπόν Και ακούσαμε χθε όλες αυτές τις αρλούμπες Πέθαναν για μας ποιο πέθανε για σένα ρε καραγκιουζάκο Δηλαδή ο άλλο ήταν με στο χιόνι Τέσσερα μέτρα είχε πάθει κρυοπαγήματα Και σκεφτάταν το μαλάκα του 2014 Που θα σκέφτεται το μισθό του Και θα κάθεται στον καναπέ του για να ζήσει αυτός πλάκα μου κάνεις Αυτός πέθανε για τη στιγμή Πέθανε για την πάρτι του Πέθανε για τη δική του πατρίδα Εκείνη τη στιγμή για τη δική του μάνα Για τη δική του αδερφή Για το δικό του τόπο Τι μπουρδες καθόμαστε Ακού και απομορφωμένους καθηγητάδες Και ακούμε Πέθαναν για μας Όχι ωραία, δεν πέθαναν για μας Δεν πέθανε κανένας εκεί πάνω στα βουνά Για να βγουν οι δοσύλλογοι Μετά να γίνουν κυβερνήσει. Να έρθουν οι Παπαντρέιδε έξι μέρε να τη στήσουν το πανηγύρι, μέχρι σήμερα να τρώνε και να πίνουνε και να σφάζουνε. Δεν, πέ, δεν πέθανε. άμα σε κάποιον από αυτού το ύψωμα 731, α πούμε, έδειχνε σε φιλμάκι τι θα γίνει στην Ελλάδα μετά, όπω θα το παράταγε το, το όπλο, θα χόρευε τον πελατσάο με τον Ιταλό που πέρναγε. Ρε πλάκα μα κάνετε. Για κουνήστε λίγο το κεφάλι σα. Αρκετό σκάτω μα έχετε τασει τόσα χρόνια να πούμε. Θα μου πει στα κόμματα. Είσαστε άνθρωποι της κοινωνίας Έχετε θέσεις Έχετε θέσεις κλειδιά Ε βέβαια Τι να κάνουμε τώρα Κουνήστε λίγο το κεφάλι σας λοιπόν Διότι ευχαριστούμε για την τιμή που κάνατε στο άρθρο Του χέστη η μάνα χαίρεται τα ντριωμένου σκούζι Ρίξτε και μια ματιά Τα λέμε και εκεί Φτήν but... είναι η κατάσταση λοιπόν Ξέρεις πόσες μανάδε χαίρονται από το 45 και μετά Ου! Κάργα Κάργα διορίσκει του πηδί ημένα Και να κεράσματα στην κοινωνία. Κατάλαβες μεγάλη Αφήστε λοιπόν τα μεγάλα λόγια Και απαντώ και στην κυρία Κυρία μου, τι κάθεστε και μη, μη συγχύζεστε Καταρχάς, κλείστε αυτό το πράγμα που λέγεται τηλεόραση Δηλαδή δεν σα φτάνει που βλέπατε τώρα Μεγκα, ντενα, σκάι, καραφλούζο Όλους αυτούς έχετε και έψιλον τώρα Ωρρε μάνα μου τι σας βρήκε <σταστά> Λοιπόν πλακώθηκαν στο Δήμο Χαλανδρίου Λέει γιατί έγινε υπό τον ύμνο του ΕΑΜ Φάιντε <στά> Παρακαλώ <στά> <Ο> Καλημέρα Αστε <στά> μωρέ τα χρόνια πολλά Και <στά> <στά> ε, τώρα έτσι είναι ρε. Ρε μεγάλε τώρα. δεν φίλε. Ρε φίλε. Τε συνόση στην ιστορία. Αφού αύριο δεν θα κάθονται απλώς κάτω από το σκίαστρο, <Center> <THAT Canon> θα φοράμε και τη στολή του Υπουργού. Α, Γεια σου παλικάρι μου, Είναι Ε, απορίασε ο πειρανάς φίλος. Μου λέει κάποιοι που κάθονταν μέχρι πέρσι απέναντι από το σκίαστρο, που κάθονται οι επίσημοι, Φέτος λέει στριμώχνονταν στο σκίαστρο. Ε αγαπημένε μου φίλε Σε παρακαλώ πολύ Αύριο θα φοράνε και τη στολή του υπουργού Ξέχασες να μέχρι προχθές Ιρένα, Ιρένα ολίτα, Όχι Βλαχοπούλου ή Δούρου ε, Τι είπε για τις καθαρίστριες Θα ήταν λαϊκισμός λέει, να, τις, να προσλάβω τις καθαρίστριες Εμπός για τις φωτογραφίες Και για ε, τι επαναστάσει Ήταν καλέ οι καθαρίστριε για, ε, ε, για ψήφους Τώρα όχι, πήραμε ιδιωτική εταιρεία, τι περιμένεις, κάτσε σου λέω δεν είδες τίποτα Απλά προσωπική μου αυτή είναι τελειώστε το ρε παιδί μου, τελειώστε το να βγει να δω υπουργούς Εγώ θέλω να δω υπουργούς στρατούλιδες, βαρεμένους, πως το λένε άλλο το τέτοιο μωρέ που μιλάει έτσι είναι το τέτοιο, το τιμητό Τα τους δω όλους υπουργούς εκείνα να δω, το, το, να δω τη φωτογραφία του αρχηγού του Τσίπρα με το επιτελείο Λοιπόν, που λες το έγινε στον Δήμο Χαλανδρίου υπό τον ύμνο του ΕΑΜ αντί των στρατιωτικών εμβατηρίων και έξαλλοι οι και πλεύρης, να το σε κυρία μου πάλι τα έβαλαν με το Δήμαρχο, αποκαλώντας τον Δήμαρχο αποκολώντας τον Ανταρτοσιριζέο που κάνει εμφυλιακό μίσος πρόσεξε τώρα ο Γιοργιάδης, ο Μπομπούκος λοιπόν και ο Πλεύρης Δεν δημιουργούν τόσα χρόνια στην Ελλάδα Εμφυλιακό μίσος <σ directamente> Το μίσος το δημιούργησε ο δήμαρχος Ο ανταρτοσυριζαίος δήμαρχος Χαλαδίου Ο οποίος έβαλε να πέξουν τον ήμνο του ε, α... Μεγάλε άντα πούμε μια φορά ακόμα Ορίστε Ναι <laughs> <laughs> καλά πλάκα Να σου πω κάτι κάνεις. πλάκα κάνεις Δεν ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα καλά πλάκα κάνεις και εσύ Δεν ξέρεις τι Αφού είναι γνωστό τη δουλειά έκανε Και ο μπαμπάς και όλοι και οι παππούδες Και των μπλεύρηδων και των μπουμπούκων Δεν τα γνωρίζει. Δεν τα γνωρίζει τι δουλειέ έκαναν οι μπαμπάδες Του παπαδόγγωνα και του... Καλά πλάκα μου κάνεις Τι σημαίνει λοιπόν Ήταν με το 5% των γερμανών Και εσύ έχει την εντύπωση τη οι ήταν μόνο 5% Πλανάσε πλάνι νικτράν yeah. Πλανάσε πλάνη νικτράν σου λέω oh. Έξαλλος λοιπόν ο Μπουμπούκος και ο Πλεύρης Θα βαλα ο δήμαρχος Καλλιεργεί. Πρόσεχε. Εάν παίζεται ο ύμνος του ΕΑΜ ή τραγούδια τέλο πάντων του ΕΑΜ καλλιεργούν εμφυλιακό <coughs>, μίσος Όταν παίζονται το, τα τραγούδια του Μάι Κροζάκη, πατρίδα, θρησκεία, ελευθερία δεν είναι Πρέπει να παίζονται μόνο αυτά, χέρι χέρι με τον καρατζαφέρι, ξέρω εγώ ε, ζήτω η πατρίδα, ζήτω θρησκεία, ζήτω η νέα Δημοκρατία. Μόνο τέτοια πρέπει να παίζονται Άμα παίζετε τίποτα παραπάνω, ξέρω που τα μαύρα τα ισορουχά σου ρε παιδί μου <laughs> Είσαι ανταρτοσιριζέος, σε παρακαλώ που εκεί είναι το μίσος <Ρι> Κατάλαβες μεγάλε Και εσύ τώρα μπορεί να γελάς με το Kim στην Κορέα Με το Kim ναι το Kim το στρομπουλό κιμ στην Κορέα Αλλά τους, τους κιμ εδώ γύρω, τους μπουμπούκους Όχι απλώ του ψηφίζεις τους χτες στην εξέδρα Μάρη, τους παλαμάκιζες κιόλα έτσι δεν είναι Παρακαλώ είπα Ναι, ναι φίλε μου το είπα Το είπα, το πιστεύω και αν θέλεις τώρα επειδή δεν μας παίρνει η ώρα τη εκπομπή Να στο κάνω και κέρματα ο πόλεμος για τους πραγματικούς Έλληνες δεν τελείωσε το 1945. Τελει... Ο, ο πόλεμος ξανάρχισε σε πέντε μέρες, έξι, που εμφανίστηκε ο Παπαντρέου με την παρέα του και ανέλαβαν τα Ηνία από την Αίγυπτο. Δεν τελείωσε ο πόλεμος. Όλα αυτά τα γεννήματα λοιπόν της βδομάδας που έζησε γιατί μια βδομάδα έζησε Ελεύθερη Ελλάδα τα έχουμε μα τα ξαναεπεί αυτά όλα αυτά τα γεννήματα που πήγαν να πιάσουν καρέκλες πολυθρόνε. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, είναι η εξέλιξη αυτό. Βορείδιδε, γεωργιάδιδε, πλεύριδε, όλο αυτό ο συρφετό. Καραφλούζοι, όλοι, όλοι, όλοι, Παπαδόπονε, τι, τι, τι ονόματα να πού να βρει τώρα και τι να πρωτομολογήσει, αδερφέ μου, τι λοιπόν να πρωτομολογήσει, λοιπόν, τι, τι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά με στεναχωριέσαι, έρχεται η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσεξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ Τι ε είναι Ναι κυρία μου σας ακούω Ναι yeah. mm. yeah. yeah. yeah. yeah. ouais, yeah. Μάλιστα yeah. Να το φωνάξουμε. Ναι. Uh, no, no. to... yeah. Το yeah. θέλετε εσείς αυτό δηλαδή Το θέλετε εσείς αυτό Εντάξει, εντάξει. Η κυρία λοιπόν η οποία είναι αγανακτισμένη προσέξτε με τον Μπουμπούκο θέλει έναν Παπαδόπουλο, λέει. Ε, Παπαδόπουλο, τι, δε, δεν κατά <σκυριακά> Τι Παπαδόπουλο θέλετε, κυρία μου. <σκυριακά> τι, τι ακρι... καταλαβαίνω, τι ακριβώς Παπαδόπουλο θέλετε. Και εγώ για να για να είμαι ειλικρινής Θα ήθελα, σας μιλάω ειλικρινά Μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει κανένας Τη Μόνικα Μπελούτσι Μάλλον 5-6 και Μπελούτσι <Κι> Αλλά τι να κάνω ο ταλέπωρος <Κι> Δεν ξέρω αν με συλλείβετε <Κι> Με συλλείψατε <Κι> Κυρία μου <Κι> Κυρία μου <Κι> Ορίστε <Κι> Καλός, καλός Καλός ο γάτος Ο τηλεαγρονατής Έσχος μου λέει σε κατακρίνω Είναι ρατσισμός να θες μόνο τη Μόνικα Μπελούτσι Και εξάλλου μου λέει Η κυρία θέλει αυτόν τον Παπαδόπουλο Που φτιάχνει τα μπισκότα Για να τρώει πολύ Δεν <Καλός> ναι, σου λέω <Καλός> <Καλός> Λες και δεν έμαθε Τέλος πάντων μου λες λοιπόν Να το προχωρήσουμε το θέμα Άτε, αμπόξτε. αμπόξτε να το προχωρήσουμε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται αύριο η Κυβέρνηση Η φιλοσοφία προσέξτε Η φιλοσοφία όσον αφορά τι τράπεζες Που πέρασαν τις ευρωπαϊκές εξετάσεις προχθές Και εξετάσεις αντοχής Λοιπόν Δεν αλλάζει Προσέξτε Δώστε δάνεια φτηνά στους πολίτες Το πρόβλημα και για το ΣΥΡΙΖΑ Τα είπαμε Είναι να πάρουν δάνεια Να πάρει δάνεια ο κόσμος Δεν έμαθε κανένας από τα δάνεια Παρακαλώ. Ναι, νε ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, δεν άκουσα αυτή. Ορίστε. Καλά, είμαστε χαίρετε. Λοιπόν, ε, λέω στην κυρία, συγγνώμη που κάτι μου π, π, πήρε η κυρία τηλέφωνο, δεν άκουσε επειδή βάραγαν. Τα τηλέφωνα όλα μαζί Αν θέλετε σα παρακαλώ ξαναπάρτε να μου πείτε Παρακαλώ Ναι ναι τι Ναι Είδατε λοιπόν Η κυρία λοιπόν Φίλε εσύ που είπες για τα μπισκότα Παπαδοπούλου Η κυρία δεν άντεξε Και την έριξε Την κακιούλα τη. Δεν θα τη μεταφέρω από Καταλάβατε κυρία μου γιατί δεν παίζεστε τελικά Διότι όταν λέμε κάτι που σας συμφέρει Είμαστε καλοί Όταν λέμε κάτι που δεν σας συμφέρει Δεν είμαστε καλοί Για σας υπάρχουν μόνο οι παροπίδε. Ο φίλος καλά είπε για τα μπισκότα Παπαδοπούλου Εσείς επειδή σας ακούω και λίγο έτσι κάπως Που έχετε ζήσει αυτή την κατάσταση Κουνήστε λίγο το κεφάλι σας Παρακαλώ Φιώπα τα μπισκοτάκια Έλα πάμε, έλα Ναι, παιδιά, συγγνώμη δηλαδή, για να καταλάβω Μέχρι προχτέ δεν μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κρατικοποιήσει στις τράπεζες Θα μου στις τι και σε ρεμάπα τώρα μου, ναι Τώρα τι λέει, τι σπλογ να δώσουν δάνεια, Δεν έμαθε κανένα από τα δάνεια, μεγάλε Α κανένας δεν έμαθε από τα δάνεια, από τα διακοποδάνεια, από τα γροτοδάνεια, από τα ε, φοιτητοδάνεια, από τα... Ε, δεν έμαθε κανένας μεγάλε, παρακαλώ Yeah Σωστό, σωστό, σωστό, σωστός, Το oh yeah, oh no, yeah. United States, μου λέει εδώ, χρησιμοποίησαν τον Παπαδόπουλο Άντε, όχι μόνο γι' αυτό και για άλλους λόγους Τώρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις κανέναν. Είναι ανοιχτές οι πύλες του παραδείσου. Μπάτε σκύλι και είναι εδώ μπουμπούκι παπαδόπουλι. Παπαδόπουλοι. καργα. Λοιπόν, δώσε πράγμα. Λοιπόν μεγάλε που λε, τι σου λέγα; Πάρ' να δώσουν δάνεια λέει, φτηνά δάνεια στους πολίτες. Οι τράπεζες. Κατάλαβες μεγάλε ποιο Το σκεπτικό της αριστεράς φιλοσοφίας του ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται στην κυβέρνηση δώστε δάνεια μεγάλε όπως καταλαβαίνεις επειδή και σε κάποια άρθρα αναλυτικά λέμε τη σκέψη μας ότι αυτή τη στιγμή συμπολίτευση και αντιπολιτευόμενη αντιπολίτευση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χτισμένη στους ίδιους πυλώνες εξυπηρετούν τα ίδια συμφέροντα εντάξει και φαίνεται καθαρά και από τις κινήσεις τις οποίες κάνουν και τις θέσεις τις οποίες παίρνουν ε, στην οικονομία, στη διακυβέρνηση και σε άλλα. Λοιπόν δεν μας κάνει εντύπωση τίποτε απολύτως. Προχθές σας λέγαμε για την ε, ομιλία που ξεκίνησε από την ομιλία ε, Τσίπρα στη, στη, στη, στη Λέσχη Αμπροζέτη και έφτασε στη, στις ίδιες... Ε, στα ίδια θέλω με το Σαμαρά ότι θα μας χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτά κυρία μου και κυρία μου δεν τα λέμε εμείς τα λέει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τα λέει και ο Σαμαράς λένε τα ίδια πράγματα ακριβώς γι' αυτό ακριβώς λοιπόν και η κυρία Δούρου εκτός από το προπολογισμό του Σγουρού τον οποίο υπέγραψε με νύχια και με δόντια, και υπήρξαν και κάποια προβλήματα παρετήσεων εκεί μέσα λοιπόν αφού δούλεψε τις καθαρίστριες με τις φωτογραφίες και τα λοιπά σήμερα προσέλαβε ιδιωτική εταιρεία και, και απάντησε ψυχρά θα ήταν λαϊκισμός να προσλάβω τις καθαρίστριες όπως καταλαβαίνετε και εσάς των δημοσίων υπαλλήνων που σας έχουν υποσχεθεί ότι θα σα ξαναπροσλάβουν και θα και θα και θα, και θα. Giant... μια χαρά είναι το θα is... ξεκίνησε από το 45% και φτάνει στο 2014 οι Θαθανδρέου κάναν μια χαρά δουλειά. Εκπαιδεύσαν μια χαρά λαό. Αυτά λοιπόν με την κυρία Δούρου, η ιδιωτική εταιρεία πάντως πήρε τη δουλειά, έγινε η δουλειά όπως τη θέλανε, όπως λένε τα μνημόνια και οι νόμοι, οι πλέον των 50.000 που είπαμε που υπογράψανε. Λοιπόν και από εκεί και πέρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, να γίνεται παιχνίδι, να γίνεται κόλπο, να, γίνει, να έχουμε να λέμε. Ενώ συνεχίζουν δίπλα μας άνθρωποι να υποφέρουν από την οικονομική ανέχεια, άνευ υγείας, άνευ ε, στα σχολεία, ε, άνευ, ε, άνευ του γενικώ. Κατάλαβες μεγάλε. Έχει. Και φτάνει, τώρα έχουμε άλλο παιχνίδι τώρα. Τώρα έχουμε άλλο παιχνίδι. Βγήκε ο κύριος Γλέζος ο, ε, του ΣΥΡΙΖΑ και μα είπε ότι άμα θα γίνουν κυβέρνηση Παίρνοντας 50 έδρες μπόνους θα ξανακάνουν εκλογές γιατί δεν θέλουν με απλή αναλογική, γιατί δεν θέλουν μπόνους αυτοί. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εγώ είμαι με το δείξο. Γιατί πρέπει να είμαι με κόμα κυρία μου, δεν κατάλαβα. Με το φουφού ναι. Ελάτε με το το θα περάσετε καλά. Γαργαλάει όλα. Πλάκα μου κάνετε. Φλά πλάκα μου κάνετε που θα είμαι με κόμμα Τι είμαι Τι είμαι Ναι Και τι να κάνουμε Να ανάψουμε κερί στην Παναγιά τη βρεφοκρατούσα Καλά καλυμένα Εντάξει αφήστε με να κάνω ποντί όμως Καλά καλά Θα κάνω θα κάνω Λοιπόν η κυρία Παπαδοπούλου Λοιπόν Θέλει όνει και καλά να είμαι σε ένα κόμμα. Μήπως σου περνάει από το μηλαρό, κυρία Παπαδοπούλου μου, λέμε η κυρία που θέλει τον Παπαδόπουλο, έτσι, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι σε κανένα κόμμα. Λέμε, ρε παιδί μου, τώρα μήπως. Λέμε, όσο για να κάνω κολοτούμπες θα κάνω. Θα κάνω. Γιατί η κυρία Παπαδοπούλου, λοιπόν, συμπαθούσε τον Παπαδόπουλο, όταν λέμε κάτι, παρακαλώ. Λέμε, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα άλλο φίλο, λέει. Εγώ είμαι με το κόμμα Ελλάδα. Αν θέλει η κυρία, α έλθει. Για να καταλάβει η κυρία τι σημαίνει Ελλάδα, βγάζοντα τον Παπαδόπουλο από το κεφάλι, του... το κεφάλι τη αδερφέ, δεν νομίζω σε καμιά 25 εκατομμύρια ζωέ ότι θα γίνει αυτό. Δεν νομίζω. Αλλά το θέμα, κατάλαβε ποιο είναι. Όταν λέμε κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, ουι-ουι, μα μείνει με τον Παπαδόπουλο αυτό. Όταν λέμε κάτι για το βορίδι. παρακαλώ. Έλα ρε Φλούδα που είσαι Εσύ με ποιο κόμμα είσαι με Είμαι το χέσε ψηλά για Αγνάντιο Μπράβο ρε φίλε Ένα είναι το κόμμα ρε Έλα Γεια σου ρε Φλούδα Ο Φλούδας είναι στο κόμμα χέσε ψηλά για Αγνάντιο όταν λέμε ο, ανάλογα με το τι λέμε ή μυστικείς του κόμμα του κόμμα πως είχε πει εδώ μια πασοκτσού στο καναλάρχη να σιουμ του χάσαμαν του κόμμα 500 χρονών τώρα έπαιρνε και επίδομα θυλασμού σου λέω. δεν είχε βυζί καθόλου μέχρι από το πασοκ έπαιρνε μέχρι και επίδομα θυλασμού παρακαλώ Σωστός, σωστός, σωστός, σωστός, σωστός, σωστός. Μ' αρέσεις, έλα, για. Μου λέει να φίλος εδώ μια, μου λέει, πώς είναι δυνατόν, μου λέει αυτή η κυρία, να είναι σε κόμμα και να μιλάει. Είναι δυνατόν να μιλάει άνθρωπος που είναι σε κόμμα. Ξέρω, εγώ, έλα, έλα, δε μου. Από ό,τι βλέπεις όπως φίλε, Αυτή μόνο μιλάνε. Πρόσεξε, αυτοί μόνο μιλάνε. Αυτοί μόνο μιλάνε. Μόνο αυτή τίποτα. Ποιο άλλο θα μου πει να μιλήσει, Όλοι είναι σε κόμμα. Γενικό και ειδικό. Λοιπόν, που λε, τι σου λέγα, τέλο πάντων. Τι μου είπε, μου είπε άλλο ένα φίλο. Κάτι ωραίο. Λοιπόν, ανάλογα λοιπόν, ουι, αυτό γίνει δικό μα. Α, πώ του είπε λοιπόν του καναλάρχη, εδώ σου λέω, έπαιρνε από το Πασόκ γύρω στα 70, έτσι είναι. Και Έπαιρνε από το Πασόκ 45 επιδόματα, 4 συντάξει, επίδομα τυφλού, επίδομα, ε, αυτό, επίδομα θυλασμού. Έπαιρνε επίδομα θυλασμού, δεν είχε βιζή λέω, 70 χρονών. Και του λέγε του καναλάρχη, Νάσουμ του χάσαμαν του κόμμα, Νάσουμ. Βέβαια η κυρία εννοούσε κόμματα επιδόματα, έτσι. Και το, το βόλεμα που είχε από το 81 και μετά. Και ο Νάσο. Τι τη απάντησε ο Νάσο. Παρακαλώ Ελά, Ουι, Ουι, Ουι, Ουι, ταξί. Γιατί μεταξύ πρόσεξε είναι και χριστιανή η κυρία Μόλις της τι να κάνουμε στην πλατεία Να προσκυνάμε την Παναγία, τη Βρεφοκρατούσα Δεν της είπα τίποτα καλό Μου όρμηξε, με έκανε χαμ χαμ η κυρία Ναι, ορίστε Αψτόμψη Αψτόμψη Έλα, γεια Μόλις άκουσε την κυρία Λέει ένας φίλος τηλεακροατής εδώ ο Νάσιος Αψτόμψη Ωραία Αψτόμψη, μπίτς, λέω <laughs> ε, ε, ε, μου. Πού είμαστε <laughs> Πού είμαστε ο Ένας φίλος Πριν κάνα δύο χρόνια ο Γιάννης Ο Γιάννης μου είπε μια μεγάλη κουβέντα Λοιπόν ο Γιάννης είναι ένα άτομο Το οποίο αξίζει να περπατάει στη... Σε αυτή τη γη έτσι Δεν είναι κανένα μπουχέσας Κανένας γουρδολύμπας Ρε Γιάννο μου λέει Ρε παλουκάρι μου ξέρει πού κατοί, που κατοικοεδρεύεις Που ρε Γιάννη του λέω στην πρωτεύουσα του εμφυλίου μου λέει Το έχει κουνήσει ποτέ το κεφάλι σου Το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό Λοιπόν Αυτό το αυτό λες, καμία στιγμή. Όχι απλώς δίκιο έχει, έχει ο Γιάννης Έχει, έχει, έχει όλο το δίκιο Του σύμπαντος Ο Γιάννης Λοιπόν Στην πρωτεύουσα του εμφυλίου περπατάς μου λέει Τι περιμένεις Λοιπόν ναι, the the white line is my yeah, μπράβο, ναι, σωστά, σωστά. Μπράβο, μεγάλε. Μου λέει ένα φίλο, πολύ σωστός μου λέει ο φίλος σου ο Γιάννης Και αν σκεφτεί, μου λέει, ότι στην Ήπειρο έχουμε πλέον τότε των 300 μαρτυρικών χωριών, σκέψου τι μαρτυριάρεδες διαθέτει αυτή η Ήπειρο. Σκέψου τι μαρτυριάδες Και δι, ειδικά η πρωτεύουσα του εμφυλίου Για mm. περιμένω εγώ τώρα mm. Είσαι, Είναι στημένη η άλλη τώρα Μη και πούμε τίποτα για το ΣΥΡΙΖΑ για να χαρεί Εμείς κυρία μου δεν λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ για να χαρείς εσύ mm. Λέμε για τη δική μας ψυχανάλυση You understand me Or not you understand me mm. pa, pa, pa, pa. Θα πάρω προφήσιανση ο Καράτα. Θα πάρω ένα παραχαπαναγένο Σαν την κυρία, να πούμε. 18ρα. Πώ τη λένε, την κυρία Περιστέρη. Να γένω κι εγώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Δε τώρα, Δώσε. Τι γίνεται, Αμάν Θα ψάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιος βουλευτέ. Για να χτυπήσει την ανεργία. Μη μου λες τέτοια. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Πως γίνεται αυτό, Να φωνάξω. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, Θέλω να γίνω βουλευτή. <στάω> Να μπω στο ναό της δημοκρατίας Μην μου λες τέτοια Ψάχνει υποψήφιους βουλευτές Εδώ και δυο εβδομάδες βρίσκεται σε κινητικότητα ο Αλέξης Γιατί βιάζεται λέει και έχει ήδη τους συνεργάτες Ξεκινήσουν διεργασίε για συγκρότηση ψηφοδελτίων Σύμφωνα με το τάδε Και εξετάζουν Α, εξετάζουν λίστες δικών του υποψηφίων Όχι τι ψάχνει η Είπα και εγώ όχι ότι ο βουλευτή είναι μεροκάματο, Κλεφτοκάματο είναι Αλλά λέμε τώρα ρε παιδί μου Να πούμε, σε παρακαλώ πολύ okay. Λοιπόν παιδί σου έλεγα λοιπόν, Ότι θα ξαναγίνουν εκλογές όπως είπε ο Γλέζος Αν πάρουν μόνους 50 Αυτή πρόσεξε το βιολί τους Ο Ενιντακονταετούτης Και βάλε Γλέζος Ονειρεύεται κάθε εβδομάδα εκλογές Ρε Μανόλι Ρε Μανόλι είναι δυνατόν και έγιναν έξαλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ Είναι προσωπικές οι απάψεις του Βλέζου λένε Αλλά λέμε αν όλοι τώρα Δηλαδή δουλειά δεν είχε ο διάολος Και έκανε γουτσι γουτσι στα παιδιά του Μη μας τρελαίνεις τώρα Εδώ κάνα τα μάν και γίνατε ΣΥΡΙΖΑ Γίνατε ΣΥΡΙΖΑ Ακριβώς για αυτόν τον λόγο για να έχετε το μπόνους των 50 εδρών Διότι δεν σας το έδιναν όταν ήσασταν ε, συνιστώσεις και κόμματα και συνασπισμός κομμάτων Και τώρα βρέμαν όλοι Βρέμαν όλοι έχουμε σοβαρά προβλήματα Απε, Απελπισμένος λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου αφού τελικά δεν ψάχνει ε, Βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ Αλλά θα κοιτάξει τις δικές του λίστες Αυτό έλειπε Βγει και ο Μιχαλολιάκος από τη φυλακή Όχι δεν και απόξω από μέσα Μας είπε ότι αν δεν μας επιτρέψουν Να ψηφίσουμε για πρόεδρο της δημοκρατίας παραιτηθούμε. Και βάσει του εκλογικού νόμου και συντάγματος... η Ελλάδα πάει για εκλογές. Λοιπόν... Μάλιστα. Είπε ο Μιχαλολιάκος. Το ερώτημα είναι το εξής. Κύριε μιχαλολιάκε μου. Τόσο καιρό που ήσασαι στη Βουλή... και βλέπετε να συμβαίνουν αυτά γύρω σας. Και το ερώτημα δεν απευθύνεται στον κύριο Μιχαλολιάκη. <laughs> απευθύνεται σε όλους. Στους Σιριζέους, στους Κουκουέ στους Ανέλ, στους ο... Κατέλ, στους... Α, καλά, στο δεν απευθύνεται, διότι εκεί μιλάμε για πυλώνα. <Ρι> Τόσο καιρό που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, που σφαγιάζουν μερίδα του ελληνικού λαού, με νόμους, υπονόμους, τροχονόμους και τα και τα λιμπάν. Γιατί δεν το κάνετε, ούλα μαζί εσεί τα κόμματα της αντιπολιτεύξεως. Γιατί δεν το κάνατε, τώρα είναι η ώρα λοιπόν να γίνει. Επειδή είναι ο Αλέξης, 10 μονάδες μπροστά 15 πως εσύ είναι; Γιατί; Φτάσαμε σε σημείο να έχουμε το μπισκοτάκι. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> θέλεις να μισκοντάκι και μισθό το θέλει. <Κι> τι θες παλουγάρι μου λοιπόν διότι που λες καναλάρχη μου φτάσαμε σε σημείο 6.000 κατασχέσεις την ημέρα για χρέη στην εφορία ποιος θα ενδιαφερθεί για αυτούς τους ανθρώπους πρόκειται για κατάσχεση ακινήτων και καταθέσεων η μισή Ελλάδα είναι φυλακή ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο το κράτος κάθισε στο Σκαμνί ακούστε 780.000 Έλληνες 780.000 Έλληνες Αυτοί οι 780.000 Έλληνες που έχουν και μια ψιλοοικογένεια γύρω τους είναι το εκλογικό σώμα ολόκληρο κατάλαβες μεγάλη άμα τους βάλεις επί 4 είναι 2,5 εκατομμύρια ψήφι λέμε τώρα και τι διάολο γίνεται Απ' τη μία να πούμε διαμαρτύρεσαι που δεν σ' άφησε να πας να δεις δει το παιδί σου στην παρέλαση και απ' την άλλη τρέχεις στο καφενείο και βαράς τον αντίθετο από σένα γιατί δεν ψηφίζεις Σαμαρά, Βενιζέλο, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν συνάδουν όλα αυτά. Μιλάμε για 780.000 Έλληνες καθίσαν στο Σκαμνί από τον Ιανουάριο μέχρι προχτές, τον Σεπτέμβριο. Τι μου λες λοιπόν, τι ακριβώς μου λες ότι θα παρετηθείς, τώρα σου ήρθε να παρετηθείς. Και εσύ και τα άλλα τα κόμματα Αυτό έπρεπε, έπρεπε να κάνετε την ανατροπή Εδώ και Από την αρχή Από την δεύτερη βδομάδα που βγήκε ο Σαμαράς Και αρχίσαν να υπογράφουν μνημόνια Να εχώνουν, να κάνουν, να σφάζουν Να, να στερούν από τους ανθρώπους τις δουλειές Και όλα αυτά που έκαναν <Τι>, Διότι μεγάλε, μεγάλε Από τα δανεικά που παίρνουν Προσέξτε, προσέξτε παρακαλώ πολύ Λοιπόν Τι σου έλεγα λοιπόν Από τα δανεικά που παίρνουμε Χρηματοδοτούν τον ΟΑΕ Με 150 εκατομμύρια ευρώ Για να μπορέσουν προσέξτε 350.000 συνταξιούχοι Του ΟΑΕ Να πάρουν τις συντάξεις που τους αναλογούν Πόσο καιρό λέτε εσείς ακόμη να το χρηματοδοτούν Πόσο καιρό λέτε να μπορούν να το χρηματοδοτούν Τίποτα δεν ενδιαφέρει κανέναν, τίποτα δεν νοιάζει κανέναν. Ούτε από εθνικά θέματα και εθνική αξιοπρέπεια, ούτε από την οικονομία, ούτε, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Το θέμα είναι το κόμμα μας να έρθει στην εξουσία, να βολέψει και μας, ή να βολέψει και τον Α και το Β και το Γ. Yeah. Δεν ενδιαφέρει κανέναν τίποτα, διότι αυτοί οι 780.000 Έλληνες που σύρθηκαν στη δικαιοσύνη, στο Σκαμνί για χρέη, οι μόνο αυτοί ανατρέπουν όχι κυβερνήσεις, όχι κάνουν επανάσταση. Δημοκρατικότατα αλλάζουν το χάρτη όχι, των κομμάτων και των μνημάτων και των τελειών και των θαυμαστικών και των ερωτηματικών και όλα. Λοιπόν, ο ηχολήπτης όπως πάντα κάνει τα δικά του, δεν του να πούμε ξαφνικά του ηχολήπτη. Λοιπόν μεγάλε Τι έχουμε λοιπόν Μας προειδοποίησε ο Βούρτσης Ότι ο διακανονισμός Μέσω 100 δόσεων μπορεί να μας σώσει Διότι είναι 11,3 δις Για ευρώ μιλάμε πάντα Τα χρέη των ασφαλισμένων προ τα ταμεία τους Μη μας τρελαίνεις νε, μεγάλε Προσέξτε Οπότε λοιπόν κάντε διακανονισμό Χώστε λεφτά για να σωθείτε, θα μου πει πού να τα βρείτε. Τι απάντηση να σου δώσω εγώ ρε Μεγάλη τώρα. Χάιντε, πε μου. Εσένα ελεύθερη επαγγελματία που ακόμη με νύχια και με δόντια κρατά στο μαγαζί, το μαγαζί, την εργασία. Εσένα εργάτη που δεν έχει μεροκάμα. Εσένα υπάλληλε που παίρνει 300 ευρώ μαύρα κάτω από το τραπέζι και αυτά δεν τα παίρνει ούτε σε 6 μήνε. Τι απάντηση, πού να τα βρει τώρα, ρε Βρούτσι μου. Πού, εντάξει, ο στρατό σου πληρώνεται κάθε μήνα, είπαμε θα να δώσουν κι αυτοί! θα να δώσουν κι αυτοί οι έρμοι! Οπότε, μεγάλη, Όπως καταλαβαίνει, το θέμα είναι τελειωμένο. Απλά θα δούμε ωραία πράγματα τη μέρα που θα αλλάξει η κυβέρνηση. Θα δούμε πράγματα και θάματα. Περιμένετε, εδώ είμαστε να έχουμε αέρα να τα λέμε. Παρακαλώ. Τι να μα πει και ο Βούρτση και ο Δένδια, τι να μα πούνε ρε παιδιά. Είπαμε να πούμε ότι σου έλεγε ο στην κατοχή, λέει ο Δένδιας και ο Βούρτση και αυτή. Διότι μεγάλε πρόσεξε με, για να το τελειώσω το θέμα. Το συνολικό ποσό των χρεών των οικοκυριών και επιχειρήσεων στι τράπεζε λόγω δανείων είναι 212 δι ευρώ. Ενώ και συνεχίζει ο, ο ΣΥΡΙΖΑ τη φιλοσοφία, δώστε φτηνά δάνεια στο λαό. Οι τράπεζε το Σεπτέμβριο μείωσαν ακόμη περισσότερο τι χορηγήσει δανείων. Λοιπόν, για ποιους άντεξαν λοιπόν οι τράπεζες και πήρανε τα εύσημα και χαίρετος τουρνάρας και η κυβέρνηση και τα, τα παπαγαλάκια στα ΜΜΕ. Διότι η Τρόικα Μεγάλε απαιτητικά θέλει κατάργηση του ΕΚΑΣ του ΕΚΑΣ αυτής τις ψηλοβοήθειας που δίνουν στις συντάξεις τους γέρους και τις γρίας διότι λέει το 9 ο του 2014 δόθηκαν σε 240.000 χαμηλοσυνταξιούχους 628 εκατομμύρια ε, ε, μέσω ΕΚΑΣ Τα θέλει πίσω λοιπόν η Τρόικα και αυτά Τινιάζει νοιάζει την Τρόικα και το Γερμανοτσουλιά εδώ η πειρέτη πως θα πάρει φάρμακο ο συνταξιούχος Αν έχει νίκη, αν έχει μανέστρα, φυσικά δεν την νοιάζει. Είναι μέσω αποπληθυσμού και ευθανασίας και η στέρηση του ΕΚΑΣ αυτή τη στιγμή το κόψιμο του ΕΚΑΣ Βλέπει κανέναν να ενδιαφέρεται, λέμε ρε παιδί μου γύρω γύρω, δεν νομίζω. Γιατί και η UNICEF σου λέει, ακόμη και η UNICEF σου λέει ότι η μεγαλύτερη αύξηση τη παιδική φτώχεια στον ανεπτυγμένο χώρο παρατηρείται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα! Στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά βάσει των απαντήσεων που έδωσαν τα Ελληνόπουλα, το 22% έχουν άνεργο γονέα, το 6% δεν έχουν χρήματα για φαγητό στο σπίτι και το 28% ζει μέσα σε ένταση. Και συνολικά η παιδική φτώχεια ανέρχεται στο 36% στην Ελλάδα. Για παιδική φτώχεια μιλάμε ρε. Συγγέσα, κουνίστε ρε, το κεφάλι σας. Κουνίστε ρε, με τα κόμματά σα, Πού καθώς ήταν κορδωτή χθες στις παρελάσεις και εκπροσωπούσατε ποιον. Ποιον εκπροσωπούσατε, αφού δεν ήταν κανένα στις παρελάσεις. Λοιπόν, κατάλαβες μεγάλε. Τα, στα παιδικά χωριά ΣΟΣ δεν μπορούν πια να ανταπεξέλθουν. Φάει ο κόσμος και παρακαλάει πάρτε και το δικό μου παιδί να έχει να φάει <Συκλή> Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μεγάλε Συμβαίνουν στην Ελλάδα, δεν συμβαίνουν στο του του τουρκμενιστάν <Συκλή> Ή στη Γουαδελούπη <Συκλή> Και ο άλλος έχει στο μυαλό του το κόμμα Το κόμμα μεγάλε το κόμμα <Συκλή> Νάσιουμ του χάσαμαν του κόμμα <Συκλή> Εκεί φτάσαμε λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου τι έγινε παιδιά μας τέλειωσαν οι θάλαμε στο μνημείο της Αμφίπολης Φτιάξτε θαλάμους καινούριου Χτίστε εκεί βάλτε ένα ελενίτ και φτιάξτε θαλάμους Ξέρατε εσείς τον κόλπο να Τι έγινε δεν έχει τίποτα μπροστά Πάνω κάτω τίποτα ψάξατε καλά εκεί πέρα ναι. Ψάξτε καλά κάτι θα βρείτε να. Λοιπόν Τέλος πάντων Ας μείνουμε σε αυτά σήμερα Λοιπόν, α, Γεια σου έφη, καλή σου μέρα. Αν υπάρχουν ακόμα κομματολάτρες έφη μου. Λοιπόν, να κόψουμε το φθόριο, πιο φθόριο απόλα. όλα. Έχει μπουκώσει η επίφυση, δεν λες τίποτα. Όλα, όλα μπουκο ανέφη, καλή σου μέρα. Να σε καλά. Λοιπόν, έτσι που λε, μεγάλε και. Πάτσε. Τελειώκαμα. Θα βάλουμε ένα τραγούδι τώρα. Θα βάλω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο μπισκουτάκι. Λοιπόν, έλα. Πάμε. Πάμε να τα ακούσουμε όλοι μαζί. Φράγο, δεν υπήρχε τσέπη, τσάπα, Κάτι, όλα τα συστάνει, το τους και και τη τη Τα Fecha de aterrizar su haye de drogue Nina We're Κριτσοπάνα λοιπόν Η Κορνηλία Εκανδαδικά Λίμων μου Τέλος για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο <Ρι> Θα ακολουθήσω στις τα γλέντια του καναλάρχου Ευχαριστούμε πάρα πολύ Για τις παρατηρήσει σα Για την υπομονή να μας ακούσετε Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίες μου και κύριοι Και ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες Πολύ καλά Για και χαρά σας <Ρι> tonena 1,5 fm st